Γιατί η νέα γελάδα δεν μπορεί παρά να έχει φωνή στην Ευρώπη, να ακούγεται η φωνή της στην Ευρώπη, για να πάρουμε πίσω τη ζωή μας. Όλα αυτά μέσω της νέας γελάδας. Τι χτίζουμε, μάλλον την τρέφουμε. Δεν χτίζεται μια γελάδα, τρέφεται, μεγαλώνει, αυτό κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, τον ακούσαμε εδώ, να μιλάει με πάθος για τη νέα Ελλάδα, η οποία τρέφεται, μεγαλώνει για να κατεβάσει γάλα, για να μεγαλώσουμε όλοι οι υπόλοιποι ένα ωραίο σαρδάμ, λίγο παλιότερο, αλλά νομίζω ταιριάζει και στο σήμερα και στο τώρα, γιατί σε ελάχιστες μέρες έχουμε ήδη 8, στις 22 τελειώνει η αξιολόγηση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αυτή η κυβέρνηση μετεπιτάσιως επαναλαμβάνει κάθε μέρα. Στις 22 μα άρα στις 30... Το βράδυ με την ανάσταση έρχεται η ανάπτυξη και από την Πρωτομαγιά Πάσχα, όπω έχει πει ο Καμένο, τελειώνουμε και με τα μνημόνια για να έρθει η θετική έκρηξη τη οικονομία τον Ιούνιο. Μέσα σε τρει-τέσσερι μήνε από τώρα έχουν τελειώσει όλα αυτά που ξέρουμε σήμερα, μέχρι σήμερα, και όλα αυτά που ζήσαμε τα τελευταία έξι χρόνια. Τόσο απλά, τόσο ωραία, μόλι έξι μήνε μετά τι εκλογέ τη 20 Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό λοιπόν όλα αυτά νέα γελάδα, βέβαια έχουμε και κάποια προβλήματα μέχρι να ολοκληρωθεί όλο αυτό το τέλειο χρονοδιάγραμμα. Μα μας τα υπενθυμίζει ο Στέλιος Παπάς είναι μπαμπάς του Νίκου Παπά του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα ο κύριος Στέλιος Παπάς είναι πάλι ο της Ανανεωτικής Αριστεράς μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και ενώ ήρθαν στα πράγματα όλοι αυτοί για να μην έχουμε συμφωνίες για να μην έχουμε μνημόνια. Φτάσαμε τώρα, όπω θα τον ακούσετε, να λέω ότι πρέπει να τηρηθεί το μνημόνιο. Εσείς έχετε την εικόνα ότι επιμένουν αυτοί να παραβιάσουμε τη συμφωνία που... αυτό και ότι... Μα, είναι, νομίζω ότι αυτό δεν πεντακάθαρο. Γιατί αν επιμείνουν συνιστά ένα αυτό, αυτό. ήταν πεντακάθαρο από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Πρωθές, ναι. την Κοινοβουλική Ομάδα, ότι εδώ το ΔΝΤ θέλει να παραβιάσουμε τη συμφωνία. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Και Ομολογώ ότι εκπλήσω με τον τρόπο που κάθε φορά μπαίνουν τα ερωτήματα. Το ζήτημα είναι: θα υπάρξει ένα συνολικότερο μέτωπο που θα λέει σε Ελλάδα και Ευρώπη, θα λέει Κοιτάξτε, αυτή είναι η συμφωνία και αυτή πρέπει να τηρηθεί. Και δεν μπορεί πώς... να υπομείνουν οι λαοί πιέσει άλλε για παραβίαση συμφωνίων. Αυτή είναι η συμφωνία και αυτή πρέπει να τη Αλλά κοιτάξτε, αυτή είναι η συμφωνία και αυτή πρέπει να τηρηθεί. Ε, και δεν εφόσμο... μπορεί να υπομείνουν οι λαοί πιέσει άλλε για παραβίαση συμφωνιών. Όπου συμφωνία μνημόνιο. Χτυπάει και το χέρι στο τραπέζι, έτσι κάνει ένα γνήσιο αριστερό, μάλιστα και παλιό αριστερό, τη ανανεωτική εντάξει, αλλά αριστερό. Τουλάχιστον έτσι αυτό προσδιορίζεται. Χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, πρέπει να όλοι μαζί λαοί να ορθώσουμε ένα ανάστημα, να τηρούμε το μνημόνιο που έχουμε υπογράψει. Όχι άλλο μνημόνιο. Αυτό είναι αρκετό. Το τρίτο, το οποίο προστίθεται στο δεύτερο και στο πρώτο, χωρί να έχουμε βγάλει τα αρνητικά του δεύτερου και του πρώτου. Όλα μαζί λοιπόν τα μνημόνια, ω εδώ. Θα τηρήσουμε αυτά τα καταστροφικά που έχουμε υπογράψει και θα εξοντωθούμε σύμφωνα με τα όσα έχουμε υπογράψει. Είναι υπέρα αρκετά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και το λέει αυτό για να προλάβει την πίεση, γιατί ασκείται πίεση όχι από τη Μέρκελ, όχι από τις Βρυξέλλες, όχι από το Γιούγκερ, όχι από το Σόιμπλε, το Σόιμπλε που λέγαμε πέρυσι διάφορα και μέχρι φέτο λίγο. Η πίεση μεγάλη, όπως θα ακούσετε τώρα από τον Στέλιο Παπά πάλι, έρχεται από το Δουνουτού. Όλοι οι αναλυτές θεωρούν ότι ταυτίστηκαν αυτή και η Μέρκελ και το Δουνουτού και ξεκαθάρισε η Μέρκελ ότι εμεί θέλουμε να μείνει το... Άρα εσείς τερό. τι λέτε τότε, Πώ αναλυτής Εσείς να μου πείτε τι λέτε Εγώ τι λέω, εσείς θεωρείτε δεδομένο ε, ε, ε, Εσείς θεωρείτε πιέρατε... δε... δεδομένο ότι θα μας πιέσουν κι άλλο για να παραβιάσουνε Δεν μας πιέζουνε πιέζουν. Μισόλεπτονται, το Δουνουτού, το Δουνουτού μας πιέζει Το <Ρελόποψος> Δουνουτού <Ρελόποψος> <Ρελόποψος> <Ρελόποψος> <Ρελόποψος> <Ρελόποψος> Θα δούμε τι μας πιέζει Μισό αυτό για να καταλάβω Όταν λέει, ε, όταν λέει το, ε, η Μέρκελ ότι χρειάζονται πολλά να γίνουν ακόμα Οι Μέρκελ δεν δεν χρειάζονται να γίνουν πολλά Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε α, να η δεν, Μόνο δεν το γουνοτού μα πιέζει Προφανέ. Απορρίπτουμε τα μέτρα που επιβάλλει το κακό του. Αποδεχόμαστε μόνο τα ίδια μέτρα που επιβάλλει η καλή Ευρωπαϊκή Ένωση Σύριζα, Γιατί εμείς μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό Δεν μαθαίναμε στο σχολείο ότι κάποια στιγμή σε ένα σταυροδρόμι πρέπει να διαλέξουμε ή το δρόμο τη κακία ή το δρόμο τη αρετή. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ διαλέγει το δρόμο τη αρετής. Δεν διαλέγει το δρόμο τη κακία που είναι η Λαγκάρτ, ο Τόμψεν και η Ντέλια. Διαλέγει το δρόμο τη αρετής, που είναι η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν μα πιέζει. Όπω ακούσαμε από το μέλο τη Κεντρική Επιτροπή με άριστη πληροφόρηση προφανώ. Δεν μα πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μα πιέζει το Δουνουτού. Γι' αυτό κάναμε μια απόπειρα θεατρινίστηκε για να διώξουμε το Δουνουτού το οποίο όμως η Καλή Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν θα φύγει, θα μείνει το Δουνουτού με τους όρους του Δουνουτού αλλά αυτά δεν απασχολούν άλλωστε για Σιριζέους μιλάμε είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό κάθε μέρα επειδή εμεί εδώ το κάνουμε και για Λόγου δουλειά, κυρίω για λόγου δουλειά, παρακολουθούμε κάθε μέρα να ξεφτυλίζονται δύο-τρει στα παράθυρα. Δύο-τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα βγαίναν κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά τέτοια ξεφτύλα και τέτοια καλή διάθεση και προθυμία να ξεφτυλιστούν, τη βλέπουμε το τελευταίο εξάμηνο από το Σεπτέμβρη και μετά. Γιατί μέχρι να έχει το μνημόνιο. Είχαν και αυτή τι γνωστέ ψευδεστήσει. Ξεφτιλιζόντουσαν, αλλά με έναν άλλον πιο ποιοτικό τρόπο. Από το Σεπτέμβρη και μετά ξεφτιλίζονται καθημερινώς. Ακούσαμε τον Στέλιο Παπά, θα ακούσουμε τώρα τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω εκεί από τον Εύρο, Νατάσα Γκάρα, στέλεχο ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει σε όλου μα ότι αντέχουμε. Από την αρχή, από τη συμφωνία του Ιουλίου, η οποία έχει ψηφιστεί και έχει υπογραφεί, λέγαμε ότι χρειάζονται. Ε, χρειάζεται ένα πλαίσιο μεταρρυθμίσεων με συγκεκριμένα μέτρα ναι. εμείς είπαμε και λέμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι η διαπραγμάτευση είναι σκληρή η οικονομία έχει πάρα πολύ καλούς και θετικούς δείχτες και δείχνει ότι αντέχει τόσο η οικονομία όσο και η, η κοινωνία σε αυτήν την κατάσταση Μπράβο. και δείχνει θετικούς δείχτες Ζηδω. Ζηδω. αντέχει τόσο η οικονομία όσο και η, η κοινωνία σε αυτήν ε, την κατάσταση αντέχει τόσο η οικονομία όσο και η, η κοινωνία σε αυτήν ε, την κατάσταση και δείχνει θετικούς δείκτες. Αυτό βοηθάει και στη διαπραγμάτευση. Μπράβο. Άμα βοηθάει στη διαπραγμάτευση, τότε να αντέξουμε και περισσότερο. Όπω ακούσατε, η βουλευτή και είναι και νέα κοπέλα. Έτσι το αντιλαμβάνετε ότι αντέχει η οικονομία. Α μην το συζητήσουμε αυτό. Τι αντέχει, τι σημαίνει οικονομία κτλ. Κυρίω ότι αντέχει η κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό γιατί βοηθάει τη διαπραγμάτευση ώστε να έρθουν άλλα 5,4 δι αφού αντέχει η κοινωνία. Και η οικονομία. Σύμφωνα με τη λογική σιριζέικου μυαλού βουλευτού γιατί από αυτό το μυαλό βγαίνουν αυτά που ακούμε και αντέχουμε και εννοείται θα αντέξουμε γιατί όπου να είναι θα ακούσετε έναν ήχο Έχουμε πει επίσης ότι και το ασφαλιστικό ε, θα έχει ελαφρύνσεις για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα mm -hmm. Άρα όπως επίσης έχουμε δηλώσει και έχουμε πει ότι αν συνεχίσει η οικονομία μας να δείχνει θετικούς δείχτες και να γίνει ένα μεγάλο boom, όπως λέγεται στην οικονομία μετά την αξιολόγηση ε ναι πάρα πολλά μέτρα δεν θα χρειάζεται να εφαρμοστούν διότι ήδη θα έχουμε πιάσει τους στόχους πολύ πιο γρήγορα από αυτό που έχει προβληθεί. θα γίνει ένα μεγάλο μπουμ πάρα πολλά μέτρα Δεν θα χρειάζεται να εφαρμοστούν, διότι ήδη θα έχουμε πιάσει του στόχου πολύ πιο γρήγορα από αυτό που έχει προβλεφθεί. Νατάσα, αγκάρα λέγεται, επειδή ξέρω ότι ψάχνετε το όνομα, είναι λογικό. Θα γίνει το boom λοιπόν στην οικονομία. Οπότε, όταν θα γίνει το boom, πολλά από αυτά τα μέτρα δεν θα, που θα έχουμε ψηφίσει δεν θα χρειαστεί να εφαρμοστούν γιατί θα γίνει το boom. Άρα, ευχόμαστε όλοι να γίνει το boom για να μην εφαρμοστούν τα μέτρα. Παρόλα αυτά. Τα ψηφίζουμε τα μέτρα ενώ ξέρουμε ότι θα γίνει το boom. Γιατί θα, μια ερώτηση θα μπορούσε να ήταν, αφού θα γίνει το boom στην οικονομία και δεν θα χρειαστούν μέτρα, γιατί τα ψηφίζουμε από τώρα. Τα ψηφίζουμε γιατί μπορεί να μην γίνει και το boom, να έχουμε τα μέτρα, μην μα πούνε τότε αυτοί που μα πιέζουν. Δεν είχατε μέτρα γιατί δεν έγινε το boom. Οπότε όλο αυτό είναι ένα συλλογισμό ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του. Καταρχήν, μετά δηλώνει και αριστερό και μετά μπορεί να δηλώσει, αφού υπάρχουν αυτέ οι δύο προποθέσει, οτιδήποτε άλλο έχει πέσει μέσα όλα θα είναι σωστά. Λογικό βεβαίω γιατί μπορεί να λέει η βουλευτής ότι θα γίνει τον Μπούμ γιατί έχει ακούσει την έκρηξη που θα γίνει τον Ιούνιο από τον ίδιο τον Τσίπρα. Είχαμε μια προσδόκητα α, μεγάλη επιτυχία στην ανακεφαλοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο, Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε μια ταχύτατη άρση της αβεβαιότητας και βεβαίω. Στην δυνατότητα οι επενδυτέ να εμπιστευτούν εκ νέου και μαζικά την ελληνική οικονομία, ώστε να έχουμε μια σημαντική θετική έκρηξη, θα έλεγα, θετική έκρηξη, <Abdullah> θα έλεγα, που όλοι αναμένουμε, για να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η πολύ μεγάλη σε διάρκεια και δύσκολη κρίση είναι πια πίσω μα και μπροστά έχουμε θετικέ προοπτικέ. <taraf> <taraf> Υπάρχει αγωνία στην αγορά, Μεγάλη. Λέω κύριε Χατρυ ότι το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Το Πάσχα θα έρθει μαζί με την Ανάσταση της Οικονομίας. Χριστός Ανέστη, Ανάσταση, παιδιά! Τα λιώχανε τα ψέματα! Κλεάρχοι, είμαστε πλούσιοι! Πώς το περιμένουμε αυτό το Πάσχα Πώς το περιμένουμε νομίζω κι εσείς όλοι ε, Και πώς περιμένουμε και τον Ιούνιο Για να γίνει η έκρηξη της οικονομίας ε, Κάποιοι στο εξωτερικό βλέπουν τον Ιούλιο Και πάλι χρεοκοπεί αλλά τους αγνοούμε όλους αυτούς Γιατί δεν ξέρουνε, δεν ξέρουμε εμείς εδώ Ο Πρωθυπουργό, στα επιτελεία Αυτή την ώρα πέφτει λίγο ξύλο και λίγο πριν έξω από τη Βουλή. Ε, τα ματ κανονικά, δακρυγόνα, δέρουν στο ψαχνό. Χτυπάνε κανονικά, αλλιώ είναι εργάτε. Κάνουν πορεία οι άνθρωποι, διεκδικούν αυτά που διεκδικούν. Μία εικόνα είναι αυτή. Σιριζέικα ματ, χτυπάνε εργαζόμενους, εργάτες μάλιστα, όπως συνέβαινε παλιά με την πάρα το δεξιά του Σαμαρά ή το Πασόκ του Γιώργου ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον. Η άλλη εικόνα είναι στο Ζάπιο όπου. Γίνει τη τελετή παράδοση, εκχώρηση, ξεπουλήματο, να λέμε τι λέξει όπω είναι, του 67% του λιμανιού στην κινεζική Κόσκο. Ε, η κυβέρνηση στα σαλόνια υπογράφει με τι τελετέ, τι φανφάρε που αρμόζησε σε ένα τέτοιο γεγονό. Ξεπουλάει η περιουσία του ελληνικού λαού. Είχε εκλεγεί για να μην το κάνει αυτό και το λέγανε πολύ έντονα σε κάθε τόνο. Και την ίδια ώρα, 500-600 μέτρα πιο πέρα, χτυπάνε του εργάτε. Οι δύο εικόνε. Περιγράφουν αυτό που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά, το έχουμε ξαναζήσει σε αυτόν τον τόπο. Αλλά περιγράφουν και την ε, συνέπεια και δράση τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και πάνω απ' όλα, όλα αυτά τα περιγράφει η, δήλωση, η παλιά δήλωση του Θοδωρή Ιδρύτσα, Υπουργού Εμπορική Ναυτιλία. Έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, πρόβλημα με το λιμάνι, δηλαδή πια. Το πράγμα που έχουμε πια σε θέση να εξαγγείλουμε είναι ότι ο δημόσιο χαρακτήρα του λιμανιού διασώζεται και η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ σταματά εδώ Μπράβο Έλεγε τη μέρα της ορκομοσίας του από τότε είναι αυτή η δήλωση η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ δεν σταμάτησε εκεί ε, συνεχίστηκε αυτός ο άνθρωπος που έλεγε αυτό έκανε το ακριβώς αντίθετο κάτι που συνηθίζεται θα πει κάποιος αλλά σε τέτοιο τύπο ανθρώπους Πάμε στα υπόλοιπα γιατί υπάρχουν και ευχάριστα σε αυτόν τον τόπο. Ε, όσοι στέλνετε επιστολές, όσοι συνεχίζετε και συνεχίζετε παρά τα mail, τα SMS, να γράφετε επιστολόχαρτα, πολύ ωραία, να τα βάζετε σε φακέλους, να γράφετε αποστολέα παραλήπτη, να κολλάτε και γραμματώσιμο. από εδώ και πέρα ή, κάποια στιγμή θα έχετε τη χαρά το γραμματώσιμο που φτύνετε να πιάνει έτσι κατά κάποιο τρόπο τόπο. Σκέφτεστε ποτέ να γίνετε γραμματώσιμο. Δηλαδή, ότι κάποτε μπορεί να είστε τόσο σπουδαίος <σπου> που θα γίνετε <σπου> γραμματώσιμο. <σπου> το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνετε γραμματώσιμο. <σπου> να γράφει από κάτω η ελληνική δημοκρατία Βασίλειος Λεβέντη. <σπου> Δεν σα <σπου> προειδοποιώ καθόλου. <σπου> Άλλη, αν... Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά σα έχει περάσει ποτέ από το μυαλό ότι ενδεχομένω κάποτε ο ρυθμιστικό ρόλο, στον οποίο ε, θα διαδραματίσετε, μπορεί να είναι τόσο ευεργετικό για την πατρίδα που θα σας αναγνωριστεί αν με ένα τέτοιο μια, τρόπο. Αν με αξιώσει ο Θεός και... Ναι. Σκέφτεστε ποτέ να γίνετε γραμματώσιμο? Δηλαδή ότι κάποτε μπορεί να είστε τόσο σπουδαίος που θα γίνετε γραμματόσημο; Το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνετε γραμματώσιμο. Ναι. Ναι, είναι ο Βασίλης Λεβέντη, λογικό, εγώ θα πρότεινα από εδώ, εμείς εδώ που τι είμαστε ένα τίποτα, ε, τώρα να γίνει γραμματώσιμο για να έχουν τη χαρά όλοι αυτοί που ε, ασχολούνται με τις επιστολές, έχουν αυτό τη μανία, να φτύνουν από τώρα το Βασίλη Λεβέντη για να τον κολλάνε καλά, να τον κολλάνε καλά και υπάρχουν και εκείνα τα μηχανηματάκια με το υγρό στα ταχυδρομεία αλλά έχει άλλη χάρη το παλιό κλασικό φτύσιμο τρει τέσσερις λειτουργίες ταυτόχρονα και κολλά στο γραμματόσημο πάνω στον φάκελο. Ωραίες ερωτήσεις και πιο ωραία ήταν η απάντηση βεβαίως στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Του Βασίλη Λεβέντη. Από προχτέ έχει γίνει viral, το πρώτο μισάωρο που ανέβηκε, η διαφήμιση τη μεγάλη εταιρεία παιχνιδιών και είδη σπιτιών με την Άντζελα Δημητρίου, θα την έχετε δει όλοι. Ε, ορθή επιλογή. Εμεί εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε τη διαφήμιση, άλλωστε είναι τηλεοπτική, χάνει πολύ στο ραδιόφωνο. Όμω από την ΑΕΔΟ, το δημόσιο πρόσωπο, που και αυτή πρέπει να γίνει γραμματώσιμο, και τώρα μάλιστα, ε, κρατάμε μια παλιά τη δήλωση που είχε θέσει πολύ καθαρά. Το θέμα ε, Ελλάδος, πατρίδας, αλλά με έναν ιδιαίτερο έτσι τρόπο. Με νοιάζει εμένα που θα πάω στο σούπερ μάρκετ και δεν θα βρω να πάρω ζάχαρη για τη μάνα μου. Μην γουστάρω τα ξένα προϊόντα λοιπόν. Εγώ προτιμώ τα ελληνικά. Δεν μπορεί κανείς να μου αφαιρέσει το λάδι μου εμένα. Το ελληνικό. με γουστάρω να πάρω εγχώριο. Δεν θέλω να πάρω το κρέας στο χώριο, θέλω να πάρω το ελληνικό το δικό μου, από το χωριό μου. Όχι στο εγχώριο λάδι και κρέα, μόνο στον ντόπιο λάδι και κρέα. Έπρεπε κάποιο να τα πει, βρέθηκε η Άτζελα και τα είπε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένια, 208 200 τηλέφωνο επικοινωνία για την αισία κτλ. Τα, τα είπαμε στην προηγούμενη ώρα γιατί είχαμε και εκεί η εκπομπή. Όποιο θέλει να ανατρέξει, γιατί βλέπω, ρωτάτε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντα δρίλε και ενώ το μνημά σα και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούντιο παπάκυρίαλεfm.gr. Νίκο ρυθμίζει τον ήχο και πριν και τώρα και με, την... με ένα πολιτικό τραγούδι. Βαθιά πολιτικό τραγούδι πάμε στις πρώτες διεφήμειες. Τώρα κατάλαβα τα χρόνια μου πως χαλάρα. όταν με στέλνανε σχολείο να σπουδάσω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Με υποσχέσεις που δεν είχανε αδάλγημα. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε, θα γράψουμε ιστορία. Θέλαν και εγώ μια ψυχή να εξαγοράσω. The way, welcome to Greece. Αυτοί τα λόγια, τα μεγάλα που φωνάζουν, τα φάγαμε όλοι μαζί. Πολιτικοί και γαλονάδε και λαμόγια. Αρχιγέ, τσο κατζόπουλο εδώ. Έχουνε μάθει τι ζωέ, μα να αρήμα ζουν. Θέλουν να ζουν στα και εμεί τα υπόγεια ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό αχ πατρίδα μου τι μας σε κάνανε ποδέμος γκανάρ Σύσε σε βουέντε σε ξεβ***σανε και σε πέθανανε ξυπνήστε ήρθανε αυτοί σωτήρες σου που διθανοι νοιάζονται χωρίς εμάς η χώρα θα είχε πτωχεύσει και το λέω με παρησία αυτό σε πλεύουν Ή επί τάς, αγαπητοί εδώ θα πέσουνε κορμιά, τέρμα! Τα μοιράζονται, τα μοιράζονται Ενημερώνουμε και τον κύριο Σούλτς και την κυρία Μέρκελ και όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Ελλάδα τεμαχίζεται πολύ φερ. Αχ, πατρίδα μου, τι μας σε κάνανε Δεν θα γλυκώσει κανένες, η λευτεριά θα έρθει Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε θα ζεις η Ελλάδα αυτοί οι σωτήρες σου, που δίθεν νοιάζονται σου κλεύουν όνειρα και και του πουλιού το γάλα <Τι <Τι> τα μοιράζονται! Αυτή είναι η Ελλάς Αχ πατρίδα, μου Αχ πατρίδα, της Θύμα σε κάνανε. κάνανε σε ξεπούλησανε και σε πεθάναν σε και σε πεθάναν αυτοί οι σωτήρες σου, που δίθεν νοιάζονται Σου όνειρα Και τα μοιράζονται Και τα μοιράζονται Τιν, τιν, τιν, τιν. Αχ πατρίδα, πατρίδα μου τι μας το Δικό σου Σε ξεπουλήσανε και σε πέθανανε. Η Ελλάδα είναι η ιστορία της επιτυχίας Αυτή οι σωτήρες σου που διθενοι νοιάζονται Σου κλέβουν όνειρα και Και μου το πλάτανο Τα μοιράζονται Λέω, στο λόγο του θυμίσμου Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε Τόσο μ' άρεσε Ζηγώ. Σκέφτεστε ποτέ να γίνεται γραμματόσημο? Δηλαδή ότι κάποτε μπορεί να είστε τόσο σπουδέ που θα γίνεται γραμματόση μου. Το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνεται γραμματώσιμο. Καινορα η ερώτηση. Σκέφτεστε ποτέ να γίνεται γραμματόση μου. Ερώτηση. Κάθε εκεί σκέφτεστε τι να γίνω, τι να γίνω, Γραμματόσημο. μου. λέγαμε μικρή, τι θα, θα γίνει, θα γίνω γιατρός, θα γίνω δημοσιογράφος. Έτσι λοιπόν, ο λεβέτη τώρα που έχει φτάσει σε μια κορυφή. Σκέφτεται όταν μεγαλώσει και άλλο, όπω λέει και ο ίδιος, κάθε σπουδαίος γίνεται να γίνει και αυτός γραμματώσιμο Λαός τον έχουμε κατηστερήσει Να βω το τραγουδάκι. Ποιο τραγουδάκι. Άνοιξε. Μου δώσω μου ρουφύκια φιλιά. Αφού ή μόνη δεν είστε εσεί, ραδιά και δάστε, χαρά έχουμε ήλιο. Δεν μίλε μόνο τον ήλιο. Ανάκαμψη έρχεται. Έξω μνημονίου έρχεται. Μακάρι παγίτμένο μου και εγώ συνήθω άλλο στο μνημόνον αλήθεια και θα μου κακοφανεί να βγω. Αλλά θα το συνηθίσω κι αυτό γιατί προσαρμόζομαι εγώ, είμαι εύκολη. Είμαι εύκολη, θα του κάτσω και με μνημόνιο και χωρί. Εσεί που θα αβίξετε να δούμε τι θα κάνετε. Εσύ σου είσαι ειδικά και δεν το ξέρει. PHONE <speak> RINGS Είπε ο Άδωνη να ονομάσουμε κάποιο δρόμο ή κάποια πλατεία Παπασταύρου. Παπασταύρου, βεβαίω. Ο Παπασταύρου είναι ένα πρόσωπο που αν ο ελληνικό λέω δεν αυτό που είναι διαχρονικά αχάριστος θα του είχε και δρόμο με το όνομά του. Τόσο βοήθησε την Ελλάδα ο Παπασταύρου. Δεν <Πέσης>, μήπως πω θέλει να μας φτεί, να κάποια κλινική, κάποιο δρόμο ή κάποια πλατεία Άδωνη Γεωργιάδη. Απ' έξω, απ', έξω, απ δεν να είναι ο Μόλι με το καλοφίδι η Νέα Δημοκρατία αλλάζει όνομα η 3η Σεπτεμβρίου, Τόμαξε. Τα μασταύρου ή άδωνε, Κριστιαν. 3η Σεπτεμβρίου, Σου είπα. 21η Απριλίου θα γίνει. Α, ωραία. Γιατί απορείτε όλοι με το να πάρει ένα δρόμο στο όνομα του κυρίου Παπασταύρου. Δεν απορούμε καθόλου, το επικροτούμε κιόλα. Τόσα λοιπόν. λαμόγια έχουν πάρει δρόμο στο όνομά του. Έχουμε Λεωφόρο <laughs> Κωνσταντίνου Καραμαλή, Ανδρέα Παπανδρέου. Ποιον άλλον, σημείτη έχουμε, όχι ακόμα. Θα αποκτήσουμε, δηλαδή. Γεωργίου Παπανδρέου. Βενιζέλου, παντού. Βενιζέλου, σωστό. Ελευθερίου Βενιζέλου, έτσι, όχι Ευαγγε, Ευάγγελου, που δεν έχουμε τιμήσει ακόμα τα λεπτά. Εντάξει πάλι. και Ευάγγελο σιγά σιγά. Και να υπάρχει και μία πάροδο Δεν μία πάροδο Αυτά, σιγά σιγά θα γίνει, ται, ταιριάζει Προτείνω να κάνουμε μία οδό αχαριστίας Και να κάνουν παρέλαυση όλοι οι πολιτικοί Και να κατέβουν οι φτινοτρόφοι με φρέσκια κουπρία παπαρωμένη Γιατί Γιατί Στις μαλακίες που πετάει να πούμε ο άγωνης Είναι χειρότερες σε μυρωδιά από την κουπρία την παπαρωμένη Είναι αυτό ο γραμματέα μεταναστευτική πολιτικής που μοιάζεται μόνο και τόσο πολύ για την εικόνα του. Μήπω είναι ο δισέμα του δούρη που ήταν στο Πασόκ και μετά πήγε στη Δημάστρα και μετά δεν ξέρω που είναι. Αυτός πρέπει να είναι. Βλέπω εδώ και καιρό στο ανανεωμένο site uh, σε eleanofrenia.net Τι του για το leinofrenia times eleanofrenia.net eleanofrenia.net.gr Πόσο στον θα είναι αυτό Θα έχουμε τυπογραφείο Και πότε θα έρθει τέλος πάντων Πώς Θα δούμε, πάντων. θα δούμε έχουν πάρει μια καλή προσφορά από την τυποεκδοτική από την τυποεκδοτική υπάρχει ακόμα αυτή Όχι Ως εδώ, δεν δεχόμαστε παρεμβάσεις και εντολές από τον Ντόμσεν και τη Βελκουλέσκου. Δεχόμαστε μόνο από Μέρκελ, Γιούνγκερ, Τένισεμλουμ, Τούσκ, Σαπέν, Μοσχοβησή, Ολάντ, Σόιμπλε και Σούλτς. ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε να διαλέγουμε. Λείπει και ο Ντράγκι. Από όλου αυτού, αφού ξέρουν να διαλέγουν, ε, μπορεί οι λιμενεργάτες να έφαγαν ξύλο πριν λίγο. Από τα αριστερά, ματ, λογικό, αναμενόμενο. Υπάρχει όμω ισοτηρία για του φτωχού. Φτωχολογιά, να το πούμε έτσι ακριβώ όπω το είπε και ο ίδιο. Υπάρχει ισοτηρία για τη φτωχολογιά αυτού του τόπου. Ναι, ναι, καλά. Κάνει λάθο. Εμεί κόψαμε. Και τούτη κόψαμε, στο ξαναλέω, κάναμε λάθη. Από εκεί πέρα όμω, αυτά λάθη διδάσκουνε. Εμεί λέμε το εξή τώρα, ότι αυτή η δημοκρατία που είναι σήμερα. Πέρα από τα λάθη και που διδαχθήκαμε, θα πρέπει να έχει ω κόρηνο οφθαλμού τι ασθενέστερε κοινωνικέ ομάδε. Yeah. Δηλαδή τη φτωχολογιά. Τοχολογιά για σένα, κάθε μου τραγούδι, για του καημού σου που σερβιάνουν στη γειτονιά. Τοχολογιά που αυτό μιλώ. Γιαγνές Λολούδη του, τους πλεκίσπυλο Τι σας τενές τένες κοινωνικές ομάδες; Δηλαδή τη φτωχολογιά Μόλις ακούσαμε το γεράσμο για κουμάτων να αναλύει τη νέα ιδεολογική πλατφόρμα της νέας δημοκρατίας και ταυτόχρονα το νέο ήμνο της νέας δημοκρατίας. Εσείς. Που κόπτεστε για το όλα στο φω. Και διότι... όχι και όλα, αυτό το λέμε προ τα έξω γιατί πουλάει. Έλα τώρα, πε μου κάτι, γιατί δεν βλέπουμε ποτέ τι φάτσε σα, ούτε τη δική σου, ούτε του καλαμούκι. Κάτι θα κρύβουμε τι... κι εμεί. Τι κρύβεται, έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι κι εγώ και η άλλη παρέα μου εδώ πέρα. Μια εκθαμβοντική Μ... ομορφιά, δεν αντέχετε αυτό το πράγμα. Άκου να σου πω κάτι. Μήπω είστε βλογαιωμένοι, ή κάποιο από του δύο είναι βλογαιωμένο. Μπορεί. Στραβισμό έχετε. Όχι. Και... Πε... Γιατί κρυβόσαστε με την μπούργα συνέχεια. Πόσο Ξηγείγε εσύ αυτό, έλεγχρον σου λέω. Κάτι ψυχολογικό θα υπάρχει ε... που δεν το έχουμε λύσει ακόμα. Ακριβώ και όχι τίποτα άλλο. Θέλουμε να δούμε αν αυτή η εικόνα που έχουμε δημιουργήσει στο μυαλό μα με σένα από το σωματότει, από τη χρειά τη φωνή σου. Ε, σε φέρνω με ένα πρόσωπο. Με σε έχω ταυτίσει με ένα πρόσωπο. Με ποιο πρόσωπο. Tom Cruise στα νιάτα του. Tom Cruise στα νιάτα του. Δεν είσαι μακριά. Είσαι. Όσο μεγαλώνει, θα το χάσει. Όσο μεγαλώνεις θα είμαστε τον κρούστα Όσο αρχίζει να αποκαλύψει τη φατσούλα σου το χάνει. Γιατί τον κρούσ στα είσαι Μα τον, Κρουζ. τον άλλον τώρα, έχω και γι' αυτό μια εικόνα με στο μυαλό μου. Τίπου... Δηλαδή, καλαμούκι, ξέρει, στο Τζορτζ Κλούνεϊ, στο παρασύντεμένο. Ναι, και εγώ τον μπερδεύω καμιά φορά. Τζορτζ, του λέω καφέ. Ρε, μου κερνάει καφέ, Κόβει εκεί πέρα καφέδε. Πέρα, πέρα από τι υπεκφυγέ, θέλουμε μια μέρα να δούμε τι φατσούλε, α ρε παιδί μου. Δεν ε, ξέρω τι... αν θα ζήσετε γι' αυτό. Ζητάμε πολλά ε. λεφτά και δεν μα τα δίνουν. Μα λένε ότι όταν βγούμε από το μνημόνι, θα μα τα δώσουν. Άρα. Έχεις ακούσει ποτέ στι χρυσαυγίδε να κατηγορούν τον Μπομπούκο, τον Βορρήδη και τη Βούρτεψη, Ούτε και αυτοί να κατηγορούν τη Χρυσή Αυγή. Ρέμπας είναι κρυφή πριμοδότη αυτή τη Χρυσή Αυγή. Του βλέπει για κρυφού. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ρε δεν έχει κατηγορήσει κανένα τον άλλον. Ρε. Καλά, ένα βασικό είναι ότι δεν διαφωνούν με τη δράση του, οπότε γιατί να του κατηγορήσουν, Ο Τσελιάς πρέπει να αφήσει μούσια. Γιατί δεν πάει πουθενά το μυαλό σου. Θα πάει στο βουνό. Όχι. Αλλά? Αυτό το πρόστιχο πηγούνι δεν μπορώ, με σκανδαλίζει. Πρέπει να το καλύψει. Εντάξει, μπορεί να αφήσει ένα ιατρικό σάκι, ένα μικρό. Ιατρικό? Ναι, αυτό το γύρω-γύρω, το κουραδάκι που είναι σαν να είσαι βάλει το στόμα σου σε με μελάνι. Θα φαίνεται αυτό το, το λακάκι και αυτό το πράγμα εδώ το, το, το σκανδαλιστικό δεν γίνεται. Ε, τώρα φταίμε εμεί που είσαι εσύ ανώμαλη. Είμαι εγώ ανώμαλη που έχει πηγούνι, εγώ φταίω. Μα Δεν έχει πάρει κάποιο να σκανδαλίζει άλλη. Και τι, εγώ ανώμαλη, εσύ είσαι που βγήκε έτσι. Να σε ρωτήσω, ωραία, αυτή που λέει απαταιώνε μα ποια είναι. Τοτίου. Τα πατεόν είμαστε! Δεν μπορεί να την ενημερώσει ένα άνθρωπο. Θέλω πάνω, όλα να ρωτέχετε. Δεν είναι απαταιώνα, δηλαδή τι είναι αυτή. Αυτή όχι. Ο τσίπορα δεν είναι ένα Γιατί να πατέρα ο τσίγουρα. Ο τσίπορα είναι ο γιατί μας, μα βουλιάζει τη χώρα. Ε. Γιατί η προηγούμενη δουλειάζαν τη χώρα. Όλοι τι βουλιάζουν τη χώρα, ρε φίλε, αλλά αυτό την παραβουλιάζει. Α το παραβούλιασμα είναι το θέμα. Το παραβούλια δεν λέει τίποτα. Το κακό δεν παραβουλιάζει τη χώρα. Το κακό είναι ότι παραγουλάζει τη χώρα. Σαν το χταπω παραγουιάζει. Το άλλο, Παπ, Και με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε προς το τέλος, γιατί όπως κάθε παρασκευή, έτσι και σήμερα έχουμε τις παραγγελίε του λαού μας πάνε στο ακριβώς μαγαζίνο Νίκο τραβελάκις και αμέσως μετά στις 3:30 για να κανελλιάσας. Στα καθόφαρα ακτάλιμα, αδεία. Θέλω τα λόγια, τα μεγάλα Παδημησαίων και μεγάλα λόγια όμως όχι Η και Τα μεγάλα λόγια. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια πρόταση είναι να σταματήσουμε την καταστροφική λιτότητα να καταργήσουμε του και τότε να κάτσουμε στο Στα λόγια τα μεγάλα. Που έχω... Go back κύριε Σόιβλε Κυρίτζει μερικές φορές Πονός μου Συντρόφισσες και σύντροφοι Ένα δίλημα πια υπάρχει μονάχα Δημοκρατική εκτροπή ή δημοκρατική ανατροπή Και λέω Μαλακίες Στους διπλάνους μου Λέμε καμιά φορά και κανιά Β' για να περνάει η ώρα Μαρά το διάλειο από εδώ πέρα, ορίστε, με δουλεύει και από πάνω, δεν τρέπεσαι Για παραγγελία θέλω για την Παρασκευή. Αφιερωμένη σε πρωθυπουργού. Καταρχήν το λογοθετήδι που λέει Α το διάλογο κοστάκι μου, α το διάλογο κοστή μου. Δύο φορέ αυτό γιατί είχαμε δύο με αυτό το όνομα. Μετά τον Κωνσταντάρα που λέει Γεωργάκη, σα ετουλουμουλιάθη το στο ξύλο. Την Κοντού που λέει Κασμό, Εσύ, Αντωνάκη μου. Τον Αγρότη που τη προάλλη έλεγε Ψηφίσαμε, Αλέξη και μα βγήκε Αλέκο. Και, και τέλο το στάθι Τσάλτη που λέει Πολύ κολόποδο αυτό ο Κυριάκο. Εμεί οι σοσιαλιστέ ανήκουμε στην παράταξη που αντιμετώπιζε του πολίτε ως ενεργού συντελεστές της δημόσιας και της κοινωνικής ζωής. Και το καλό ψωθέλο Κωνστάτη μου φεύγω από εδώ μέσα. Μπρος! Έσεις το διάλογο μου! Έσεις το διάλογο μου! Βιβίως. Το πρόβλημα για μένα δεν είναι να γίνω ο πρωθυπουργός της χώρας. Το πρόβλημα δεν είναι να γίνω σαν τον Καραμαλή. Βεβαίω. Δεν θα γίνω εγώ σαν τον κύριο Καραμαλή. Γιώργο, το καλό που σου θέλω, ξαμολύσου αμέσως να μαζέψεις τις διαψεύσεις, γιατί θα σε σου το ξύλο. Ακούστε με. όσοι με τη συμπεριφορά τους προσέβαλαν τον ελληνικό λαό και το φιλότιμό του, δεν έχουν θέση στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σκασμό, εσύ, Αντωνάκη μου. Είστε το ατύχημα που δεν θα συμβεί στη χώρα, κύριε Τσίπρα. Είμαι ο Αλέξη Τσίπρα και είμαι από την Ελλάδα. Το ψηφίσαμε για και Αλέξη και μα γίγει αλέκο. πατεώνες είμαστε. Σα παρακαλώ πολύ, σιωπήστε. Μιλάω, σιωπήστε. Λοιπόν, σιωπήστε. Κούλα, μακού, πολύ κονόπεδο, κυριακό. <σχελιά> Να σου πω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Αυτή που σου είχε πάρει τότε παλιά με τον οροπό που τη έλεγε για του μπάπου. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ στην περιοχή. Ε, σε ποια περιοχή. Στον Οροπό. Τι. Ε, και είναι χόρτα δύο μέρες και σκουπίδια και έχουν γεμίσει στο σπίτι μου καπνίλα. Χόρτα είναι ή τίποτα μπάφους εκεί πέρα κάνουν στον Οροπό. Το Οροπίσιο έχω μάθει είναι πολύ καλό δυνατό. Ποιο? Το τσιγαλίκι. Και δουλεύετε κύριε. Γιατί κυρία μου, εγώ ξέρω από το νωρό. Παίρε από τον οροπό και με δουλεύει τώρα. Όλοι το έχουμε δοκιμάσει. Για να έχω σοβαρό πρόβλημα σου λέω. Ποιο καλέ με τα χόρτα και τι. Μα βρύσαν οι κουρκίνε. Ε, κατά μαύρο το σπίτι καπνύλα βρομάει. Ε, ευκαιρία να τη πλήθει κιόλα, σε ένα χρόνο περνάω από εκεί πέρα είχα κι τρινήσει έτσι και εδώ από το τσιγάρο. Ε, ναι. Θα πάρει και. Για ποιο θέμα, Έχουμε ένα πρόβλημα από ορομποό τηλεφωνώ. Α, με τα ναρκωτικά το βαποράκι είστε, πείτε μου. Νορκοτικά, σα λέω και είναι σκουπίδια και χόρτα. Αφίζετε εσείς ότι είναι και χόρτα. Για μη την ατμόσφαιρα να δεις. Ο κόσμος, έξω, δύο μέρες τώρα. Στα λόγια μου έρχεστε. Δεν θα, δεν θα τα ακούω καλά. Τα ντουμάνια είναι. Ορίστε. Τίποτα. Λέω εκεί στον οροπό. Ρέκλα μια χαρά. Όλη τη μέρα χάει. Ντάγκλα. Τι μου λέτε με δουλεύετε. Ναι. Για φωτιέ, ναι πείτε μου Για φωτιέ είναι το τμήμα Ναι, ναι, δεν ακούσατε <μήκλυμα> ναι, Το σηματάκι πέφτει Α. Για πείτε μου Από πού? Από Μάλιστα, πώ το γράφετε Οροπό Ναι Δύο ωκεόμικρο Συγχαρητήρια, για πείτε μου το πρόβλημα, και εγώ έτσι Οριστε. Και εγώ έτσι το γράφω, για πείτε μου παρακάτω Θα ήθελα να σα πω εδώ και δύο μέρε Έχουν βάλει φωτιά στην περιοχή Και είναι σκουπίδια και χόρτα Και έχει βρωμίσει όλη η ατμόσφαιρα, έχει ρηπανθεί το περιβάλλον Α, για φωτιά μισό λεπτό, ας συνδέσουμε ένα άλλο τμήμα μισό λεπτό, για πυροσβεστική μισό λεπτό. Πυροσβεστική, παρακαλώ. Ε, γεια σα. Γεια σα Ε, από οροπό τηλεφωνόσα, ήθελα να κάνω μία καταγγελία. Πείτε μου, ο το Χάσελ Χόλφ είμαι. Τι μόνο να παγωσώ, εσείς νόμιζες. Για πείτε μου. Έχουνε βάλει στον οροπό φωτιά. Δε γάζεται κι αυτός οροπός μας άλυσε, αχ, πια. έτσι. Παπονισάφη πια με τον οροπό. Τι βρίσκετε, εγώ σε βρίζω Ούτε εγώ βρίζω Τέλος πάντων, μπορώ να σου πω τι πρόβλημα υπάρχει Βαρέθηκα με αυτό το πρόβλημα πια, δεν έζησε φορτιά. Τόση ώρα μιλάμε στο τηλέφωνο, πήρε φορτιά το τηλέφωνο Αντί να σβήσει φορτιά φωτιά στον οροπό. νοροπό Αλλά τώρα Και να στην αγκαλιά Να νούριζε στο γιο Να δω και με δικό του δυο και να του και να του γλυκά στην αγκαλιά να ονειρευτώ, να ονειρευτώ τη λευτεργία Για μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω λίγο πότε που ρίχνει πρόεδρο, ρε πρόεδρο. Πρόεδρος 1, είναι Πρόεδρο. Πρόεδρο, έναν ο πρόεδρο Αποστόλη Λεβέντη. Αλλά θέλω και την Ανούλα γιατί μα κάλεσε την εκπομπή. Ε, υπήρξε, υπάρχει μια εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένια. Αποσύμμα. Τι ξέρετε αυτήν την εκπομπή. Η οποία έχει κανόνα συμπεριφορά τη το να Λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Λεβέντης, γιατί είσαι σκεφτήρας εκεί. δεν Να την εκπομπή Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής για να εκθέτει πρόσωπα. Ο Λεβέντης έχει περιεχόμενο και κάποιοι που με ψηφίζουν και με στηρίζουν παντού. Γιατί το κάνουν. Γιατί βλέπουν ένα σοβαρό άνθρωπο να μιλάει mm -hmm. Και σου λέει γιατί να μην το ψηφίσουμε Πρέπει να μας το υποδείξουν τα νέα το βήμα Να πάνε στο διάλογο. όλοι Λοιπόν, άκου άκουτε αφιέρωμα θέλω για την Παρασκευή τη. Θέλω τον Κώστατο Σιμίτη όταν έβγαινε και έλεγε το ευρώ, το χριστουγεννιάτικο. Και που ήταν πίσω από το δέντρο, που έλεγε το ευρώ θα είναι το ένα, θα είναι το άλλο. Και να μπαίνει ταυτόχρονα το τραγούδι: Είναι γάτα, είναι γάτα, ο κοντό με την γραβάτα. Και επίση να μπαίνουν και φωνέ ταυτόχρονα που λέει Μείναμε στο ευρώ, κάναμε θυσίε. Που έλεγε ο Παπαδρέου, ο Σαμαρά και ο Τσίπρα. Ελληνίδε και Έλληνε, το 2000 θα είναι η χρονιλι Για την ισότιμη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ. Η σταθερή άγκυρα, στην οποία πρέπει να είμαστε αγκυροβολημένοι, είναι το ευρώ. Εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Σας ευχαριστώ, Βανίγερα. Με το σπαθί μας θα οδηγήσουμε τη χώρα στο σκληρό πυρήνα αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι ο πρωθυπουργό τηλέφωνο. Το Να μείνουμε στο ευρώ. Και αυτό σημαίνει και σημαίνει δύσκολε αποφάσει. Κάθε Παρασκευή βάζει ένα απόσπασμα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τον Τζίπρα πριν κυβερνήσει και τον Τζίπρα τώρα. Μπα και μπει λίγο μέσα στο μυαλό μα όλο αυτό το σκηνικό και μπορέσουμε τουλάχιστον να καταλάβουμε κάτι, κάτι. Καταργούμε τον Έμφυ από το 2015 και τον αντικαθιστούμε. Με φόρο μεγάλης ακίνδυσης περιουσίας. <χει> το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας. Για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. <χει> Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Και την κατώτερη σύνταξη στα επίπεδα που ήταν πριν. Έρχεται το καταστροφικό μνημόνιο για να κινηθεί η αγορά και να ζεσταθεί η κατανάλωση. <χει> <χει> <χει> <χει> Το άλλο με το τω το, τότε, το, το ξέρετε. Να σου πω κάτι, μια τσιέρωση θα ήταν να κάνω για μια Παρασκευή. Λοιπόν, από το φυσικό κύκλο το άλογο του Μαρκόπουλου. Επειδή πρόσφατα πήγα λάρισα, επειδή είδα τον απέραδο από το κύκλο, που μάλλον πάει προς, να γίνει πάλι κυκλικά και πολύγο ο Έλληνε αγότη. Αφιερωμένο σε όλου. Σε όλου του αγώνε που αγωνιστήκαν το πρώτο διάστημα και σε αυτού που τώρα θεωρούν ότι πρέπει να αγωνιστούν για άλλα πράγματα, για την ανεργία On le μου łowomana, mu kitażo, kitażo ta para mi tiasur mandryon le, και να στην αγκαλιά να νουρίζε στο γιο να δω αφέντη τώρα για και με δικό του ποιο και να νητου, και να νυπού γλυκά στην αγκαλιά